Καλησπέρα, μικρή παρό! Καλώ ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ. Του τίμου του podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι Γιώργο. Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Παρό και την Miss Marple που κρύβουμε μέσα μα, Μαριά. Ναι, εμεί είμαστε αυτοί. Και πριν μπούμε για τα καλά στο επεισόδιο το σημερινό, να πω ότι όσοι είστε καινούργοι σε αυτό εδώ το κανάλι, αρχικά γιατί είστε καινούργοι και δεν είστε παλιο Και δεύτερον, να πάτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast. Αλλά και στο YouTube, να πατήσετε εκεί τα καμπανάκια σας να κάνετε τι εγγραφέ σα, να αφήνετε και τα σχόλιά σα, γιατί χωρί σχόλια τι θα ήμασταν εμεί. Και δεύτερον, να πάτε στη σελίδα μα στο Instagram, Crime Groupers, κάτω Παύλα Podcast, όπου εκεί μπορείτε πρώτο να μα ακολουθήσετε και δεύτερον, να ενημερώνεστε για όλα τα καθέκαστα. Είτε αυτό είναι φωτογραφίε ή υλικό των επεισοδίων, είτε μπορεί να είναι μια διάδραση που θα έχουμε μεταξύ μα. Μπορείτε όμω πλέον να έρθετε να μα ακολουθήσετε στην καλύτερη official ομάδα των Crime Groupers στο Discord όπου εκεί θα μπορείτε να αντελάσετε και τι απόψει με τα υπόλοιπα τεντεκτυβάκια γιατί πλέον δεν είναι κλειστή κοινότητα. Έτσι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα γιατί Crime Groupers connecting people. Σωστό και αυτό. Εμεί κοινόκια. Mm -hmm. Και επίση να επανέλθω σε αυτό που είπε η συμποτσικάστριά μου και συνοδοιφόρο στη ζωή και να πω ότι μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σα πολύ πιο εύκολα εάν μείνετε μέχρι το τέλο του επεισοδίου και μάθετε τι σα ζητάμε να αφήσετε. Μπορεί να μην ξέρετε τι θέλετε να πλητρολογήσετε. Τρε παιδάκι μου, να μην θέλετε να πάρετε πρωτοβουλία. Εμεί στο τέλο του επεισόδου κάτι σε ζητάμε. Έτσι. Ένα αυτοκολλητάκι συνήθω, ανάλογα με την υπόθεση. Αλλά ναι. Spoiler alert. Ε, τώρα κι εσύ. <χει> Σιγά το spoiler. Τέσσερα χρόνια είμαστε πάνω. <χει> Τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε. Τι να πει κανεί. Τι να πει κανεί. Τι να πει, εντάξει. Μια περίεργη εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ξέρω εγώ. Νάντι να φύγει βασικά αυτό ο Γενάρη έχει κρατήσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τιτανοτεράστιο. Ήθελα να το σχολιάσω, το άκουγα από πάρα πολλού που το λέγανε. Έτσι, όσοι είναι στα social media και τα λοιπά, λέγανε ότι έχουν κουραστεί από τον Ιανουάριο. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι τι περιμένατε καλύτερο, αφού όντω το 2025 μα βρήκε με what the fuck Ξεκίνησε στα αγγλικά από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. WTF. Ah, okay. Οπότε τι καλύτερο περιμένατε. Μόνο εσύ το κατάλαβε αυτό εντωμεταξύ. Ε? Όχι, το λέγανε. Το λένε, όταν όταν ήταν να αλλάξει το έτο, το λέγανε πολύ Οπότε ήταν η φάση του, να ξέρετε ότι ξεκινάει το έτο με WTF. Ωραία. <laughs> καλά θα πάει αυτό. Γιατί το προηγούμενο ήταν δίσεκτο, πήγε και αυτό καλά. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εδώ θα είμαστε να, να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι αν ποτέ πετύχω στον δρόμο τον Υπουργό Υγείας πρέπει να έχω μαζί μου οπωσδήποτε 17 καρτέλε αυγά, λίγο αλεύρι, μη σου πω και πίσα και πούπουλα. Μετά το τελευταίο που μα έκανε σε εμά του φτωχού φαρμακοποιού. Δεν έχει κλείσει ακόμα, βέβαια. Ναι, να ναι, πούμε. δεν έχει κλείσει. Καλά δεν έχει κλείσει. Να δει που τώρα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστου αντί να πάρουν. Ε, άτομα να δουλεύουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ που βγαίνουν από τι σχολέ Μιλούνια τα παιδιά, βγαίνουν και αυτά. Αζητούσε και αυτό. είπε, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. επειδή θέλω να ταρπάξω λίγο καλύτερα, θα τα πάω στα, φα... στα φαρμακεία τη γειτονιά. Εντάξει, βέβαια είπαν ναι. για να είμαστε δίκαιοι ότι mm -hmm. μπορεί να τα κάνουν και στο... Ε, σε delivery, να τα πηγαίνουν στο σπίτι. Όπου εκεί θα αναγκαστικά θα προσλάβουν άτομα. Τώρα δεν το λένε. Τελειβεράδε, τη Volt. Όχι. Τι? Δεν θα μπορούν αυτοί να κουβάλανε πάνω του ένα φάρμακο που έχει 2000 ευρώ, uh -huh. αλλά θα τα, κάνουν, τα είχαν ξανακάνει, το είχαν ξανακάνει για πάρα πολύ λίγο. Ε, εντάξει, καλά. Αλλά μάλλον όλοι ξέρουμε προς τα που θα πάει. Καλά, καλά. Και ύστερα μου λες γιατί δεν σου γράφω. <laughs> Τι ήταν αυτό. <χει> παραπονάκι, παραπονάκι. Νεύρα, νεύρα. Νεύρα με την κυβέρνησή μα. Αλλά με αυτή την απεχθάνομαι οπότε. Αλλά δεν θέλω να δώσω πολιτικό στίγμα σε αυτό. Α, εδώ το δεν, επεισόδιο. Είναι, μα, δεν είναι. Δεν πολιτικό Ειδικά στίγμα. Ειδικά σε αυτό εδώ το επεισόδιο θα προσπαθήσω να μην δώσω κανένα πολιτικό στίγμα. Έχουν δει λογικά τον τίτλο και εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ άλλο. Εμένα η εβδομάδα μου ενώ θεωρητικά κυλούσε ομαλά. Δεν είχα κανένα θέμα. Ανακοινώθηκε, το ξέραμε όλοι ότι την Κυριακή θα είχαμε την. Διαδήλωση για τα Τέμπη. Ρε, παιδιά, Σύριουσουλη τώρα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχετε άλλο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι ίσω για κάποιους η Κυριακή να είναι η μόνη μέρα που μπορείτε. Αλλά είναι μια τέτοια μέρα στην οποία ζητήσανε να γίνει το αυτονόητο. Όλοι όσοι έχουν αντίδραση στο συγκεκριμένο θέμα, απλά να κατέβουν ειρηνικά και να διαδηλώσουν κάτω στο Σύνταγμα. Και σε άλλα μέρα τη Ελλάδα, για να μην το αποκλείουμε, ναι, ναι, ναι, και το εξωτερικό. το εξωτερικό ξεκίνησε επίση. Για να μην γίνουμε έτσι πολύ τέτοιο, Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην θέλετε να δώσετε και και, και, και όλα, όλα κατανοητά. Αλλά δεν θε να πας στην πορεία. Πρέπει να πα το γαμμένο του μαγαζί. Ε, καλά τώρα και σε τελευταία κυρία εκεί ήταν εκπτόσεων. Τι περιμένετε ότι θα κάνει ο κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να πα να πιει καφέ. Εντάξει, δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Αυτό κατάλαβε. Γιατί δεν θα πάει μπροστά αυτή η χώρα. Καλά, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και αυτό ίσω είναι ένα από του λόγου που δεν θα πάει μπροστά. Γιατί αλλά αυτό ήταν το λιγότερο νομίζω. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω ποιοι από εσά δουλεύετε σε κέντρα γενικά. Δεν ξέρω πώ θέλετε, πάρτε το κέντρο. Εγώ, α πούμε, δουλεύω στο κέντρο τη Αθήνα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να δουλεύουν σε εμπορικά κέντρα. Κάποιοι άλλοι σε άλλε πόλει λοιπά Στο κέντρο του. Αυτό που είδα εγώ ήταν απλά απαράδεκτο. Να πούμε επίση ότι απαράδεκτη ήταν και η ρήψη χημικών για ακόμα μία φορά σε μία τόσο ειρηνευτική πορεία για 57 άτομα τα οποία χάθηκαν άδικα. Μα αφού μπήκαν οι μπαχαλάκιδε. Να πούμε, ναι, ότι από μαρτυρίε ατόμων που ήταν κάτω στο κέντρο τη Αθήνα όντω. Είδανε αστυνομικού μπαχαλάκιδε να μπαίνουν μέσα στι πορείε και να τα διαλύουν όλα. Αλλά εντάξει, ναι, αυτοί είμαστε. Να μιλήσουμε λίγο έτσι και για, πολύ γρήγορα για την ε, αστυνομική ανεξέλεγκτη βία, η οποία για άλλη μια φορά ήρθε στο προσκήνιο. Γιατί, οκ, okay, μπορεί να πέφτουν για να σταματήσουν μια διαδήλωση, αλλά το ξύλο γιατί. Ε, με, με ξύλο, μόνο, μόνο με ξύλο καταλαβαίνω τα Έτσι, ναι, γιατί όλα αυτά δεν έχουν περάσει από ό,τι φαίνεται. Όσο και αν είναι Ελλάδα 2.0, και αυτά. Πάμε στην έκδοση. Θα πάμε, θα πάμε. Μισό λεπτάκι δώσε μου. Είχαμε απίστευτα νέα από μεριάς Αμερικής. Για την ορκομοσία του Τραμπ. Για την ορκομοσία, το ότι αποφάσισα να περάσει το παιδί την πρώτη μέρα που, ήταν, που βγήκε τέλο πάντων σαν πρόεδρο, πια, τον Έλμαρ Σκένοιτε και διάφορα άλλα τα οποία έγιναν. Τι ωραία νέα είναι αυτά που μπορεί να μαθαίνει κανεί το 2025. Τι άλλο να πούμε. Α, ναι, είχαμε και ένα περιστατικό με ένα τρίχρονο εδώ στην Ελλάδα. Ναι, νομίζω κάτω στα χα... στο... στην Κρήτη ήταν. Δεν δηλαδή ναι. ξέρω πού ακριβώ. Πάντω, πολύ μεγάλα κάκαλα χρειάζεται για να δέρνει, ασυστόλο, ένα τρίχρονο παιδί. Γιατί να μπορεί, να σου κάνει, μπορεί να σκάνει, μπορεί να Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό ένα τέτοιο. Πάρα πολύ παιδί. μεγάλο. Και ένα καλό νέο. Ποιον συλλάβαμε. Ποιον συλλάβαμε. Το άτομο στο περιστέρι που κυκλοφορούσε και πήραζε. Ενοχλούσε τι γυναίκε. Α, με την πέρδα έξω. Το Μπράβο. βίντεο, Μπράβο. Ναι. ναι, τον πιάσαμε. Έλα. Ναι. Με επιχείρηση η οποία έγινε με γυναίκε αστυνομικούς οι οποίε ήταν undercover. Καταφέρανε και τον τσακώσανε. Συνεχίζω να λέω <laughs> Θα τον αφήσουν, ναι. Τώρα, τι Θυμαρίσιο να είναι και όλα τα υπόλοιπα δεν μα νοιάζουν. Θυμαρίσιο. Δεύτερη διαλογή. Το θυμαρίσιο. <laughs> Γιατί <laughs> μια χαρά είναι. <laughs> ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και δημοκρατία. Εντάξει, στην Ελλάδα του το 2.0, μια χαρά είναι <laughs> και δημοκρατία. 2.0, όπω ακριβώ το, το είπε. 0,2 είμαστε. Μια χαρά είναι το θυμαρίσιο. Αν φωνάξουμε το Λούλι να μα πει. Ποιο είναι το καλύτερο μέλι στην Ελλάδα του 0.2. Αυτά. Λέτε να περάσουμε στα ανέκδοτά σα. Να περάσουμε, να περάσουμε. Στέλνετε εννοείται τα ανέκδοτά σας στο Instagram Όπως κάνετε ήδη πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Ξεκινάω εγώ με τα δικά μου Όπου ερωτώ Πώς λέγεται ο στρατός Που γνωρίζεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές Πώς Πισή στρατος που okay. γνωρίζει ήταν ο πισίστρατο. στρατος στρατιλατης ηταν ο πιση Οκ. αυτο μας φύραξε <laughs> <laughs> Όχι αλλά είναι τα fun fact uh -huh. Η άλλη τηγάνιζε αυγά Και έριξε στο τηγάνι μισό κιλό ζάχαρη Γιατί Ήθελε λέει, να μου κάνει τα γλυκά μάτια Περνάμε στα ανέκδοτα από τα διδεκτυβάκια. Εννοείται, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με άλλον πέρα από. Το Γιώργο! Τέλεια. Και μα έστειλε. Τι γράφουν οι πινακίδες στην Ιαπωνία λίγο πριν μπουν στα τούνελ. Τι. Χανοσήμασε λιγάκι. Αχ, ναι, το. <laughs> το είδα κι εγώ αυτό. <laughs> Μπράβο στο Γιώργο που το είδε. Επίση η Αντωνία μα έστειλε. πανετόνε, Είναι ένα γλυκό κέικ. Και όταν ένας θεσσαλονικιός σου λέει να πας έναν φίλο του κάπου με τα μάξι. Οκ. Okay. <laughs> και επίσης τι άλλο είχαμε αυτήν την εβδομάδα πάλι και μπράβο σας. Τι. Ηχητικό. Ποιος είναι ο πιο άσχημος λαός ή ugly. <laughs> Παλιό αλλά καλό. Ναι, <ΣΟΣ> ισχύει. <ΣΟΣ> <ΣΟΣ> Ας βαθμολογήσουμε λοιπόν τώρα. Ε, ε, εσύ για το πρώτο ανέκδοτο που είπες θα πάρεις 8. Για το δεύτερο ανέκδοτο που είπες θα πάρεις 2. Τώρα τα δεκτιβάκια. Ο Γιώργος θα πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο 8 μισαράκι, Γιατί το διάβασα κι εγώ και πέθανα στα γέλια. Η Αντωνία με το θεσσαλονίκιο πάνε και τόνε, θα πάρει ένα ωραίοτατο εφταράκι γιατί... Εντάξει Και τέλος Η Ήρα που δεν την είπα Χίλια συγγνώμη Η Ήρα με το ηχητικό που έστειλε Θα πούμε ότι θα πάρει και αυτή ένα ωραίο εφταράκι Γιατί παλιό αλλά καλό Άρα κέρδισε ο Γιώργης Ο Γιώργης κέρδισε Τα κατάφερε αυτήν την ε... εβδομάδα Έτσι είναι Οι Γιώργηδες πάντα κερδίζουνε Λοιπόν, δεν Περνάμε σιγά σιγά Χριστέ μου περνάμε σε ένα αρκετά βαρύ επεισόδιο Το οποίο δεν ξέρω πώ ζούσατε όταν συνέβη Ελπίζω βασικά νομίζω ότι το θυμάστε πολύ Και επίσης πέρσι έγινε ένα συμβάν Το οποίο δεν πρόκειται να μας αφήσει να το ξεχάσουμε ποτέ Είστε έτοιμοι Είστε Μάλιστα κατατάνια Μεσ' όπως τα λέω Μεσ' την των τεμβών. Φόβος των μηχανωδηγών Ο Σοκράτη Μάλαμα τραγούδισε το 2006 σε στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου για την κοιλάδα των τεμπών, αναφέροντας χαρακτηριστικά με στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών. Οι στίχοι αυτοί μοιάζουν να συσνοψίζουν τη θλιβερή πραγματικότητα αυτού του σημείου του ελληνικού δικτύου μεταφορών, το οποίο κουβαλά μια βαριά ιστορία δυστυχημάτων και θανάτων. Η κοιλάδα των Ντεμπόν είναι ένα μέρο που φαίνεται να διψάγει νέα ζωή και ανθρώπου και παραμένει συνώνυμη τη θλίψης και του πόνου. Πριν από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα τη 28 Φεβρουαρίου του 2023, όπου 57 άτομα, νέοι κυρίω, έχασαν τη ζωή του λόγω μετοπική σύγκρουση επιβατική αμαξοστοιχία με εμπορικό τρένο, η η Ελλάδα είχε ήδη στιγματιστεί από δύο ακόμα τραγωδίες. Λέω, η πρώτη συνέβη στις 4 Οκτωβρίου του 1999 όταν ένα λεωφορείο όπου μετέφερε ο οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 επιβατών και του οδηγού. Ενώ η δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε στις 13 Απριλίου του 2003 όταν ένα φορτηγό που μετέφερε ξύλα από τον Έβρο προ την Αθήνα συγκρούστηκε με λεωφορείο γεμάτο μαθητές της Πρώτης Λυκείου από το Μακροχώρι Μαθίας οδηγώντας τον θάνατο των 21 μαθητών. Τον τρέω, Πιάνει το τρένο από ταυτή Μη την περνά στη γευγελή Α γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω και συγκεκριμένα 22 χρόνια πίσω σε εκείνη τη μοιραία ημέρα του 2003, όταν η σύγκρουση του μαθητικού λεωφορείου με το φορτηγό πάγωσε τον χρόνο στην κοιλάδα των τεμπών και άφησε ανεξίτηλα σημάδια στι μνήμες όλων. Ήταν μια συνηθισμένη Κυριακή. Ένα λεωφορείο που μετέφερε 49 μαθητέ τη πρώτη Λυκείου από το Γενικό Λύκειο Μακροχωρίου επέστρεφε από τη σχολική διαδρομή στην Αθήνα. Δυστυχώ όμω δεν έμελε να επιστρέψουν όλοι. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν φορτωμένο με νοβοπάν, το οποίο στη συνέχεια κατέληξε να χτυπήσει άλλα τρία διερχόμενα γιοταχή. Τα νοβοπάν, σαν κοφτερέ λεπίδε, έσκισαν την αριστερή πλευρά του λεωφορείου, οδηγώντα στο θάνατο 21 μαθητών επιτόπου. Άλλοι 9 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ 26 υπέστησαν ελαφρότερου τραυματισμού. Οι εικόνε από τον τόπο του δυστυχήματο ήταν συγκλονιστικέ. Το λεωφορείο είχε διαλυθεί σχεδόν ολοσχερό, καθιστώντα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο το έργο των σωστικών τσινεργών. Που πάλευαν να απεγκλωβίσουν του μαθητέ. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από αυτό το τραγικό γεγονό, έπρεπε να συνεχίσουν τη ζωή του, κουβαλώντα αυτέ τι σκληρέ μνήμε. Οι πιθανέ αιτίε του τραγικού δυστυχήματο αναλύθηκαν σε βάθο, αλλά ποτέ δεν έγιναν πλήρω κατανοητέ. Οι συνθήκε που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση περιέλαμβαναν την υπερβολική κούραση του οδηγού τη Νταλίκα, ο οποίο ξεπέρασε τα όρια των επιτρεπόμενων ωρών οδήγηση, τη φθορά των ελαστικών του φορτηγού. Τη λανθασμένη πρόσδεση του φορτίου, όπου σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες ήταν 5 τόνους βαρύτερο από το επιτρεπόμενο, Καθώ και την παλαιότητα του λεωφορείου που μετέφερε του μαθητέ, το οποίο έπρεπε ήδη να είχε αποσυρθεί. Ενδέχεται επίση τα δύο οχήματα να κινούντουσαν με υπερβολική ταχύτητα, καθώ είχαν αφαιρεθεί οι περιοριστέ ταχύτητα από του τακογράφου του. Επιπλέον, η κατάσταση του οδικού δικτύου επιδίνωσε την τραγωδία. Σημαντικό τμήμα του δρόμου Αθήνα-Τεσσαλονίκη δεν διέθετε διαχωριστικό διάζωμα μεταξύ των λωριδών, ενώ στα λόγω τη μορφολογία τη περιοχή, οι λωρίδε γίνονταν πιο στενέ. Η δικαστική διαδικασία. Η για το δυστύχημα ολοκληρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο δηλαδή του 2008. Το μεικτό ορκοτό δικαστήριο τη Λάρισα εξέδωσε ποινέ για του υπευθύνου, ενώ αιτήσει ανέρεση που υποβλήθηκαν στον Άριο Πάγο απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, ο οδηγό του λεωφορείου αθώθηκε. Ο οδηγό τη Νταλίκα Δημήτρη Ντόλα καταδικάστηκε σε κάθριξη 15 ετών, ενώ οι συνειδιοκτήτε τη Νταλίκα, κ. Καβελίδη και κ. Καμαία, έλαβαν ποινέ ετών δεκατεσ tija. Ο Γενικό Διευθυντή τη Εταιρεία Ακρίτα ΑΕ, Δημήτρη Χαμπούρη, καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση, όπω επίση και ο Διευθυντή του Εργοστασίου Νοβοπάν, ο κ. Δαρδαμπούνη. Ο προϊστάμενος τη Βάρδιας του εργοστασίου, ο κ. Αλεξάκη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών. Η εταιρεία υποχρεώθηκε επίση να καταβάλει αποζημιώσει ύψου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στι οικογένειε των θυμάτων. Ωστόσο, όπω ανέφερε το 2012 ο αντιδήμαρχο Βέρια, παρά τι ποινέ και και τις αποζημιώσεις, τα παιδιά του μακροχωρίου δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ο Ανέστης Αντωνόπουλο ήταν ένα από του μαθητέ που επέζησαν από το τραγικό δυστύχημα στα ΤΕΜ. Έδωσε τέλο τη ζωή του 19 χρόνια μετά. Ήταν ένα από του τέσσερι μαθητέ που νοσηλεύτηκαν στην Εντατική το 2003. Το καλοκαίρι του 2022, ο 35χρονο Ανέστη αυτοκτόνησε με κυνηγητικό όπλο μέσα στο σπίτι του. Τον βρήκε ο πατέρα του, ο οποίο περιέγραψε πω δεν είχε δώσει ενδείξει για μια τέτοια πράξη, αν και ήταν πάντα μοναχικό και κλειστό. Οι φίλοι του σημείωναν ότι παρά τι προσπάθειέ του να στη ζωή του, το μυαλό του, το τραγικό γεγονός. Μια άλλη συγκλονιστική ιστορία συνδέεται με μια 37χρονη γυναίκα, πρώην μαθήτρια του Λυκείου Μακροχωρίου, όπου το 2024 σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της. Η γυναίκα, η οποία δεν είχε επιβιβαστεί στο μοιραίο λεωφορείο επειδή οι γονείς της το απαγόρευσαν, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά το δυστύχημα. Στην απολογία της υποστήριξε πως δεν είχε πλήρη συνείδηση των πραξεών της. Ο ανακριτής διέταξε περαιτέρω ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ περιγραφές του περιβάλλοντος της ανέφεραν ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει το τραύμα της απώλειας των 29 συμμαθητών της. Και εδώ θα βάλουμε μια άνατελεία, γιατί σε αυτό το επεισόδιο είπαμε ότι πέραν από θλίψη, οργή και πόνο που θα μοιράσουμε, θα κάνουμε και ένα μίνι double trouble. Γιατί εγώ, σαν σωστή μης Μάρπλ που είμαι, και έκατσα και έψαξα και έφερα λίγα στοιχεία, γιατί η υπόθεση δεν έχει δικαστεί ακόμα, για την Μητροκτόνα της Βέρειας, η οποία ήταν συμμαθήτρια με τα παιδιά τα οποία χάθηκαν το 2003 στην κοιλάδα των Τεμπών. Η πεδοκτονία στο μακριχώρι Ημαθία με θύμα ένα μωρό 6,5 μηνών και δράστηδα την ίδια του τη μητέρα, ετών 37 νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, αλλά και όσα έρχονται στο φω σχετικά με το παρελθόν τη και την μαύρη ιστορία του τόπου όπου έγινε το κακό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 37χρονη ήταν μέσα στο σπίτι τη με τα άλλα δύο της παιδιά, 6 και 7 ετών, όταν άρχισε να χτυπά μέχρι θανάτου το 6 μηνών μωρό τη. Οι συγγενεί 37χρονη μητέρα κάλεσαν αμέσω το ΕΚΑΒ και το μωρό πήγε νεκρό στον η μητέρα, όπω προείπα, χτύπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφο τη. Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τι 2 το μεσημέρι και η 37χρονη μητέρα φέρεται να χτύπησε το 6,5 μηνών αγοράκι τη με τα χέρια τη, μπροστά στα μάτια των άλλων 2 παιδιών τη, δηλαδή των 2 κορών τη, 6 και 7 ετών αντίστοιχα. Τα παιδιά κάλεσαν αμέσω σε βοήθεια, βγαίνοντα έξω από το σπίτι, όπου ακριβώ απέναντι έμενε η αδερφή τη μητέρα μαζί με τον πατέρα τη. Αμέσω έτρεξαν στο σημείο η θεία και ο παππού των παιδιών, όπου αντίκρισαν το βρέφο σε αιμόφυρτη κατάσταση και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Βέρεια, όπου δυστυχώ λίγο μετά κατέληξε. Αστυνομικοί που κλείθηκαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη τη 37χρονη, η οποία εξετάζεται, ενώ η ακριβή αιτία θανάτου του παιδιού θα προκύψει από την νεκροψία νεκροτομή που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με του γιατρού που είδαν το μόνο. Μωρό, υπήρχαν πάνω του αίματα, αλλά δεν ανήκαν στο ίδιο. Όπω λένε οι πληροφορίε, η μητέρα άρχισε να χτυπάει το παιδί με λύσα μέσα στο διαμέρισμα μπροστά στα μάτια των άλλων ανήλικων παιδιών τη. Τα δύο ανήλικα, μέσα σε ουρλιαχτά, έφυγαν από το διαμέρισμα και πήγαν στο σπίτι τη αδερφή τη, καλώντας για βοήθεια, και έτσι ήρθαν οι παππούδε. Το βρέφο απομακρύνθηκε από τα χέρια τη 37 χρονης με τη βοήθεια ενό γείτονα, αφού δεν έδινε το παιδί σε κανέναν άλλον. Όπω προείπα, η 37χρονη μητέρα που φέρεται να στραγκάλισε το μωρό τη ήταν Νοσηλεύτρια, η οποία έπασχε από αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. 12 Απ. του 2024 και η 37χρονη θα περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα, που θα ασκήσει σε βάρο τη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και η γυναίκα θα κρατηθεί στην αστυνομική διεύθυνση τη Βέρεια, ενώ είχε μεταφερθεί έπειτα από δική τη επιθυμία στο νοσοκομείο τη περιοχή για να τη χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Απολογούμενη πεδοκτόνο, σημείωσε πω δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφο και δεν του επέφερε τραύματα. Ενώ υποστήριξε πω ο θάνατο επήλθε στην προσπάθειά τη να το ταΐσει Όσα επικαλέστηκε ωστόσο δεν συνάδουν καθόλου με τα ευρήματα τη ιατροδικαστική εξέταση μεταξύ των οποίων κρανιογεφαλικέ κακώσει και εκδορέ στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το Varianet, ο συνήγορο επισήμανε ακόμη πω πολλά από όσα γράφονται σε διάφορε ιστοσελίδε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ επιφυλάχθηκε να μιλήσει πιο αναλυτικά αφού είχε λάβει πλήρη γνώση τη δικογραφία. Σημείωσε τέλο πω δεν θα ζητήσει ψυχιατρική εξέταση. Καθώ αυτό το είχε ζητήσει ήδη ο ανακριτή. Αυτό που συγκλονίζει είναι ο πατέρα του βρέφου, ο οποίο είπε χαρακτηριστικά. Σκότωσε το μωρό μα γιατί ήθελε να με εκδικηθεί, να με τιμωρήσει επειδή έφυγα από το σπίτι τον περασμένο Αύγουστο γιατί δεν άντεχα άλλο. Με ζήλευε παθολογικά και έψαχνε κινητά, facebook, έκανε σκηνέ και είχε ξεσπάσματα στα καλά καθούμενα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό του αντένα. Με χτυπούσε, σφαλιάρε, μου το λαιμό. Όμω εγώ ποτέ δεν αντιδρούσα, ποτέ δεν τη χτύπησα. Αντίθετα, εκείνη με με με ψευδό για ενδεο. Οικογενειακή βία για να με τιμωρήσει και να τρέχω στα δικαστήρια. Δεν σα κάνει εντύπωση που αυτό ο γάμο κράτησε μόλι 6 μήνε, που εγώ αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι ένα μήνα μετά τη γέννηση του μοναχογιού μου. Δεν θα άφηνα το παιδί μου αν η συμβίωση μαζί τη δεν ήταν ανυπόφορη. Ζητούσα βοήθεια από τα πεθερικά μου και εισέπρατα τα χειρότερα. Με έβριζαν και με συκοφαντούσαν, ότι εγώ έφτεγα για όλα. Δεν είχα ιδέα ότι η γυναίκα αυτή είχε ψυχολογικά θέματα. Μου είχαν κρύψει ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, πρόσθεσε. Σε κλίμα οδύνη. Έγινε η κηδεία του άτυχου βρέφου στο Μακροχώρι. Η κηδεία του βρέφου έγινε το μεσημέρι τη Τετάρτη, 10η Απρώτου, στο ναό του Αγίου Γεωργίου, χωρί να τελεστεί η εξόδιο ακολουθία καθώ το παιδί ήταν αβάπτη Ο ιερέα διάβασε μία ευχή και στη συνέχεια έγινε η ταφή στον νεκροταφείο του χωριού. Στην τελετή υπήρξαν απρόοπτα καθώ ο πατέρα του βρέφου επιχείρησε να βρεθεί στην κηδεία, αλλά οι γονεί 37χρονη καθώ και άλλοι συγγενεί δεν του επέτρεψαν και μάλιστα τον υποχρέωσαν να φύγει από την εκκλησία και τον νεκροταφείο. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, η οποία όμως δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Τώρα θα πάμε σε μία μαρτυρία την οποία έδωσε ένα αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίο ήταν αυτό που προσπάθησε να πάρει το βρέφο από, από, mm. μικρ... από την αγκαλιά τη μητέρα. Το μωρό είναι βρικόλακα. Αν του δώσει αίμα θα συνέλθει. Την άκουσα να φωνάζει. Το μωρό μου, το μωρό μου. Κατέβηκα και τη βλέπω έξω από το σπίτι να το κρατάει αγκαλιά ξυπόλητη, σε έξαλλη κατάσταση. Η αδερφοί τη ούρλια από το αμπένα την μπαλκόνι. Πλησιάζω να δω και τα μάγουλα του μορού είχαν αίμα. Τα χείλη του ήταν μελανιασμένα. Έβαλα τα δάχτυλά μου στο λαιμό του να δω αν είναι ζωντανό. Το βλέμμα τη μάνα ήταν απλανές Μου είπε: Δεν είναι τίποτα, είναι βρικόλακα. Αν του βάλει αίμα, θα συνέλθει, είπε στον αντένα. Αμέσω μετά, στο σημείο έφτασαν οι γονείς τη 37 χρονης όπου εκείνη δεν του έδινε το παιδί. Το κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά τη. Τελικά, κατάφερα εγώ να πάρω το παιδί με το ζώρι. Το δίνω στη γιαγιά και μετά με τον παππού το πήγαν στο νοσοκομείο, είπε. Σύμφωνα με άλλε πληροφορίε, η 37χρονη έπασχε από επιλόχιο κατάθλιψη αλλά και από σοβαρή ψυχική νόσο για την οποία έπρεπε να παίρνει φαρμακευτική αγορά. Όπω προείπα, ήταν ανάμεσα στου μαθητέ που είχαν πέσει θύματα του τροχαίου του 2003 στα Τέμπη, επιστρέφοντα από εκδρομή στην Αθήνα και είχε υποστεί με το τραυματικό σοκ. Τέλο, στο παρελθόν τη είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακή βία και είχε χωρίσει δύο φορέ, ενώ μεγάλωνε μόνη στα τα παιδιά τη. Σύμφωνα με τα ευρήματα τα οποία προέκυψαν από τη διενέργεια τη νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκη, το βρέφο υπέστη κατάγμα κρανίου και πολλαπλέ κακώσει προσώπου και στοματική κοιλότητα. Σύμφωνα με τι πληροφορίε του θεστοδέι.gr, η 37χρονη μητέρα, εκτό από τα χέρια, χρησιμοποίησε ακόμη και τον μπιμπερό του μωρού για να το χτυπήσει στο πρόσωπο. Το παιδάκι είχε μεταφερθεί χωρί τι αισθήσει στο νοσοκομείο τη Βέρεια, όπου δυστυχώ διαπιστώθηκε ο θάνατό τη. Να πούμε ότι αυτή η γυναίκα έχει κρυθεί προφυλακιστέα και περιμένει να γίνει δίκη τη. Το τελευταίο θύμα ήταν ένα από του μαθητέ που διασώθηκαν, ο Δημήτρη Λιακόπουλο, ο οποίο βρήκε καταφύγιο στην πίστη. Ο Δημήτρη, που τραυματίστηκε σοβαρά στο δυστύχημα, Περιέγραψε τη φρίκη των εικόνων εκείνη τη ημέρα, αλλά μερικά χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε σαν αρχιμανδρίτης. Λαμβάνοντα το όνομα Μακάριο, συνέχισε τη ζωή του ω μέλο τη Εκκλησία, επιδιώκοντα την πνευματική ανάταση μετά την τραγική εμπειρία που σημάδεψε τη νεότητά του. Οι ιστορίε αυτών των ανθρώπων αποτυπώνουν τι διαφορετικέ διαδρομέ που μπορεί να ακολουθήσει κάποιο όταν βιώσει μια τόσο τραυματική εμπειρία. Στο σημείο που συνέβη το δυστύχημα, κατασκευάστηκε ένα μνημείο με τι φωτογραφίε των προώρα χαμένων μαθητών ενώ τον Απρίλιο του 2017 ο δυτικό κλάδος της μίας από τις δύο σύραγγες των τεμπών ονομάστηκε μακροχώριη μαθία στη μνήμη τους. Τα ονόματα των 21 παιδιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη είναι Ευαγγελία Γάτου ετών 16, Αναστασία Παυλίδου ετών 16, Περιστέρα Περιστέρα ετών 16, Γεωργία Τραπεζανλή ετών 16, Σταύρος Κανελόπουλος, ετών 15. Ηλίας Τσολερίδης ετών 16. Παναγιώτης Μουρατίδης, ετών 16. Ανδρέας Αθανασιάδης, ετών 16. Χριστίνα Σταματέλου, ετών 16. Ιωάννης Τριανταφιλίδης, ετών 16. Βασίλης Παπαδόπουλος, ετών 16. Ευανθία Ψαλίδα, ετών 16. Δημήτριος Κοσμίδης, ετών 15. Κωνσταντίνος 16 ετών 16 Γεσθημανής Ταφυλίδου ετών 16 Σάβα Παναγιοτήδη, ετών 16 Αθανάσιος Μαρκαντάρας ετών 16 Γεώργιος Μίτσκας ετών 16 Ιωάννα Καστίδου ετών 16 Δημήτριος Σίγκας ετών 16 Όλγα Αγγελίνα ετών 15 Οι 21 αυτοί πέθανε ανακαριέα εκεί και κάποιοι ισορροπούσαν μεταξύ ζωής και θανάτου από τότε. Γιατί το να χάνονται τόσο άδικα τόσες νέες ψυχές δεν αντέχετε, είναι αβάσταχτο, κάτι που μάλλον διαφεύγει σε πολλούς 22 χρόνια μετά. Ή μάλλον όχι, όχι σε πολλούς, αλλά σε κάποιους κομβικούς. 22 χρόνια μετά, 57 θύματα και 57 οικογένειες δεν λαμβάνουν απαντήσεις σε οφθαλμοφανή γεγονότα. Για να δούμε. Τα κεριά, οι προσευχές και ο Θεός ως μέσο διαφυγής απαλύνουν τον πόνο. Μπορούμε, άμα θέλει να κλείσουμε τα μικρόφωνα εδώ και να πούμε ότι αυτό ήταν ένα ειδικό επεισόδιο στη μνήμη 21 ατόμων που χάθηκαν το 2003 και στη μνήμη 57 ατόμων που χάθηκαν το 2023. Σαν καλός... Μικρός παρό κι εγώ Θα σου πω κάτι άλλο το οποίο έψαξα για το συγκεκριμένο Τα τέμπη θεωρούνται φορτισμένα από μια παράξενη αρνητική ενέργεια Διότι εκεί είχε καταφύγει πληγωμένο το μυθολογικό τέρας Πύθων Και πέθανε από τα τραύματα που του προκάλεσε ο Απόλλων Ο Απόλλων είναι ο κατεξοχήν θεός της νεότητας Σύμφωνα λοιπόν με τους μύθους για την αρχαία Ελλάδα Τα τέμπη θεωρούνται καταραμένα Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα αυτό. Τώρα, εντάξει, ατυχέ ε, το παράδειγμα και εννοείται πω δεν το νοούμε σοβαρά αυτό, αλλά δεν ξέρω. Με πνίγει. Είσαι ένα ασήμαντο σε εισαγωγικά podcaster ο οποίο το λέει αυτό για να μα ακούσουν σχετικά πολύ λιγότερα άτομα από την παπάρα που είχε πει ο κύριο ε, πρωτοκλάστε Ότι ξέρει τι, άμα δεν γίνουν θυσίε, δεν θα φτιαχτεί αυτή η χώρα. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι δεν ακούστηκε μόνο αυτή η παπάρα. Ε, εντάξει, επειδή ήταν η μόνη η οποία κόλλαγε με αυτό που είπες. Νομίζω ότι μία-δύο μέρες πριν τη διαμαρτυρία η οποία θα γινόταν στα Τέμπη γύρισε ο κύριος Άδωνης mm -hmm. Και είπε ότι εντάξει λέει ε, ίσως όλο αυτό που κάνει η κυρία Καριστιανού και οι υπόλοιποι είναι και λίγο βαλτό. Ναι, ναι για να πάρει λεφτά. Ναι για γιατί... να πάρει λεφτά γιατί δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω γιατί αν το πούμε ατύχημα είναι λιγότερα τα λεφτά ενώ αν το πούμε δυστύχημα είναι, περισσότερα. είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά. Βέβαια ναι και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους το μόνο πράγμα το οποίο ζητάνε αυτή είναι τα, στιγμή, λεφτά. Είναι τα λεφτά. Ναι. Δεν θέλουν τα παιδιά του πίσω. Όχι, δεν θέλουν όλο αυτό ο χαμός που έχει γίνει, που, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει, ότι δεν μπορεί να ξεπληθεί, ότι έβγαινε τρει μέρε. Ξε... Τι να ξεπληθεί τώρα, δεν ξέρω γιατί ακριβώ πρέπει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για το δυστύχημα του 2003, που τα στοιχεία ήταν πολύ απτά μετά εμπ... του εμπειρογνώμονε. Το ότι γυρίσανε και είπαν ότι και τα δύο οχήματα, το ένα ήταν παμπάλεο για να κουβαλάει 30 άτομα και στο άλλο είχε αφαιρεθεί ο τακογράφο που δεν να μετρήσει τις ε, ώρες την, ταχύτητα τις οποίες, την ταχύτητα και τις ώρες, και τις ώρες που οδηγούσε οποίες, ναι. γιατί αυτό από τότε γιατί αν, αν ας πούμε ότι ίσχυε Όλο αυτό που είπε ο κύριο πρώτο, Άλτε. Να πούμε ότι ίσχυε, ρε παιδί, δεν πρέπει να γίνουν θυσίε για να φτιαχτεί κάτι. οκ okay. Ήσχυε τότε, Όχι. Γιατί ακόμη και σήμερα, πάρα πολλέ εταιρείε από τα φορτηγά και όποιο δουλεύει ή όποιο έχει ανθρώπου που δουλεύουν στα φορτηγά, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο στα φορτηγά, και στα λεωφορεία και στα σχολικά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα ωράρια δεν υπάρχουν. Ε? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο δρόμο και οδηγούν, δεν έχουν απολύτω δικαιώματα. Δεν μπορεί να κουραστεί αυτό ο άνθρωπο να οδηγάει. Όχι, βέβαια, σιγά τι κάνει, I σε πάνω σε ένα τιμόνι. Σιγά, τι κάθεσαι. Οποιοδήποτε έχει πάνω του έφλεκτα υλικά και τα κουβαλάει, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσοχή το πώ θα τα μεταφέρουμε. Όχι, σιγά, μου, Βάλτε το εκεί, δύο ράγε και τσούλα το. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να πάει στραβά. Καλά, τώρα εντάξει, εσύ το αναφέρει στο... στα τέμπη του 2023. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για το δεύτερο για τα τέμπη το... του 2003. Γιατί και αυτό στο 2003 είπαν ότι ήταν λάθο βαλμένα τα βάρου. Έχουν ανεβρεθεί σωστά τα να δω πάνε. Και ήταν λάθο βαλμένα. Ποιο το έλεξε αυτό το πράγμα. Που να, που να πούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κινηθεί με προσοχή για να δούμε με πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνει, από πού πρέπει να πάει. Βέβαια επίσης να πούμε ότι πέραν του ανθρώπινου λάθους, που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό να, να παίζει σαν ατάκα, στη συγκεκριμένη την, ε, την υπόθεση για μένα φταίει ξεκάθαρα το κράτος, ξε... Κάθαρα το κράτο, διότι δεν γίνεται να αφήνει να πηγαίνουν και να ανεβοκατεβαίνουν σχολικά κενταλίκια σε στενούς δρόμου, χωρί να έχει γαμημένα διαχωριστικά στη μέση. Δεν σου λέω ότι θα γινότανε κάτι, δεν σου λέω ότι θα ζούσανε ή ότι μπορεί να είχε απετραπεί όλο δεν αυτό. Δεν το ξέρεις. Αλλά αυτό δεν το ξέρει. Επίση, δεν γίνεται αλήθεια σε όλου του δρόμου τη Ελλάδα, του μεγάλου δρόμου τη Ελλάδα, να μην υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότε και να μην όχι φανάρια, φωτεινά σύμβολα, να το πω αλλιώς, τα οποία σου λένε ότι ξέρεις τη ψηλέ μου πρόσεχε, εδώ κατεβήκαμε εμείς πρόπερσι πέρσι, κατεβήκαμε πέρσι πήραμε την Ολυμπία Οδό για να πάμε στην Κάτω Αχαγιά, ωραία, για να κάνουμε καθαρά Δευτέρα και Κούλουμα και αυτό που είπανε ότι παιδιά ήταν δύο ρεύματα. Το ένα πήγαινε, το άλλο ερχόταν και στη μέση διαχωριστικά δεν είχανε Γιατί είχανε φώτα. Ούτε φώτα είχανε Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο το πήραμε. Πότε έγινε η Ολυμπιακή Οδό. Πότε δεν τελειοποιήθηκε. Θυμάμαι. Πήραμε σαν κράτο άπειρα λεφτά για να μην βάλουμε γαμημένα διαχωριστικά στη μέση. Και τι περιμένουμε, να γίνει το επόμενο ναι. πολύ νεκρό δυστύχημα. Και τότε τι θα λέμε. Αχ Άχ, Άχμοραι, έπρεπε να γίνει άλλη μία θυσία για να φτιάξει αυτό το κράτο. Ναι, γιατί δεν μπορεί να το πάρει προ τα πίσω και να ξεκινήσει να ακυρώνει του και να του βάζει φυλακή γιατί ο ένα έχει ε, πολιτικό άσυλο. Ο άλλο ε, δεν τον πειράζουν. Τώρα είναι πριν από 20 χρόνια. Χαίρετε, καρέ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Πρέπει Όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κοιλάδα των τεμπών πρέπει να μπουν πιο μέσα και, και από το μέσα. Ναι, είναι όλη η Βουλή. Το, το αντιλαμβάνεσαι ότι αν πούμε ότι όχι μόνο για το 2003, όχι τώρα για το 2023, ανέκαθεν για το οτιδήποτε. Αν πούμε ότι ένα άνθρωπο μπαίνει σε μία θέση που είναι πρωθυπουργό. Ρε, παιδάκι, μου δεν υπάρχει πιο πάνω από σένα. Πώ να το κάνουμε. Ωραία. Και εσύ ρωτά του πάντε από κάτω σου τα πράγματα, παιδιά, πηγαίνουν καλά και σου λέω εγώ. Σε μένα που μου ανήκει η και είναι αυτό το κομμάτι των μεταφορών και τα λοιπά, καλά πηγαίνουν, αλλά έχω ένα θεματάκι. Τι θεματάκι έχει εσύ? Δεν έχω αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά θα το φτιάξουμε. Αν σου πω εγώ, ok, και φτιάχτω και δεν το έχει φτιάξει, πρώτο εγώ σου έχω δώσει το ok. Άρα μιλάμε για χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, που όλοι αυτοί πρέπει, όχι απλά να φύγουνε. Ναι, να μην να υπάρξουν. Ναι, πρε... για μένα και το πιο μέσα στη φυλακή, όχι, ούτε καν δεν θέλω να του έχω να του ταρίζω πάλι. Του τάζει τότε, του ταρίζω τώρα. Εντάξει, φτιάξα μια πυναλόγιο και πολλέ. Πολύ έχει. Έξω. Φύγει έξω. Εγώ δεν σε θέλω. Σαν Ελλάδα δεν ξέρω να περνά στα σύνορα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στη ζωή σου, δεν με ενδιαφέρει αν έχει 10 ευρώ να φύγει στο εξωτερικό και να περάσει τη ζωούλα σου για όσα χρόνια την περάσει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει μια περιουσία άπειρη κτλ. Καταρχά όλα τα κατάσυν. Δεν έχει τίποτα εδώ, ότι έχει την Ελλάδα δεν έχει. Ναι, Ωραία, ναι. έχει πάνω σου χείχου. Φίγε bro Φίγα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Φύγει. Ναι, κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν όπως Όπω βλέπει, έχουν και άποψη και λένε. Του δίνουμε και βραβεία. Τολμάει και λέει ο παπάρας, ο αρχίδα, ο να μην πω τίποτα άλλο γιατί δεν θέλω και να βρίζω. Τόλμησε και είπε ότι πίσω από, από τι κινητοποιήσει που κάνανε τα θύματα των 57, κρύβεται χρηματικό όφελο. Ναι. Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι. Αντί να κάτσουν, αν, αντί να τα κλείσουν, αντί μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, κοντά δύο χρόνια που έχει γίνει το δυστύχημα των Ντεμπόν, bon, έχουμε ακούσει άλλε πόσε φορέ. Να εκτροχιάζεται τρένο, να μπαίνει ο προαστιακό σε λάθο σειρμό, να γίνεται το ένα, να γίνεται το άλλο. Και υποτίθεται ότι με αυτή την θυσία, και θυσία το λέω σε εισαγωγικά, τεντεκτιβάκι, λοιπόν, ελπίζω ότι το καταλαβαίνετε, δεν έχει γίνει τίποτα. Το κύριο... Και όχι απλά δεν έχει γίνει τίποτα. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τον κύριο Καραμαλή το ξαναβγάλανε στι Φυσικά και το ξαναβγάλανε στι Ωραία. Αφού του έχει όλου. Αυτό. Αυτή είναι η απάντηση για το τι πάει λάθο σε αυτή τη χώρα. Εντάξει όμω, τι φάση πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Να τα χάσουμε για να αλλάξουμε λίγο το μάθημα. Αυτό σου είπα στην αρχή του επεισοδίου, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε γιατί η νοοτροπία μα είναι ότι αφού γίνονται αυτά και κάποιοι προσπαθούν να διαδηλώσουν και να σου περάσουν το μήνυμα ότι εγώ έχασα το παιδί μου από μαλακία την οποία έγινε στο σύστημα. Στο σύστημα ποιο σύστημα? Τη Ελλάδα στο σύστημα. Δεν έφταγα εγώ, δεν έφταιγε το παιδί μου, δεν έβγαλε το χέρι του απ' από το παράθυρο και του το έκοψε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το παιδί μου για να σωθεί. Και σε αυτό το λάθο θέλω να έρθει να διαδηλώσει για να μην πεθάνει κανένα επόμενο παιδί, προτιμά να πα να πιει καφέ, mm. προτιμά να πα για ψώνια, προτιμά να πει: ε, θα περάσω λίγο από την πορεία και μετά, αφού είμαι κέντρο, α πάμε λίγο μονοστιράκι, α πάμε λίγο πλάκα, γιατί δεν έχει καμία άλλη μέρα. Δεν έχει καθόλου ζωή. Γενικά, για να σε νοιάζει για πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα ξανασυμβούνε, και πάλι θα γυρίσει και θα πει: Πω, πω, μαλακία έγινε τώρα. Και δύο μέρε μετά θα είσαι σε φάση: Πάμε για ποτό στο ξέρω εγώ, εκεί. Γιατί πάλι δεν θα σε νοιάζει. γιατί μετά έρχεται το κόσμο και ρωτάει τι πάει λάθο ρε παιδιά με αυτή την κοινωνία. Γιατί έχουμε βία στα ανήλικα. Γιατί έχουμε βία γενικά. Γιατί όλο αυτό ο κόσμο δεν ξέρει τι να κάνει. Πού να ξερει τι να κάνω ρε φίλε. Εδώ, εγώ που είμαι στα καλά μου σχεδόν, κατά το 90% πιστεύω ότι είμαι στα καλά μου, ε, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτή την κοινωνία. Βγαίνω έξω στο δρόμο, με βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για το πόσο οδηγάω, ότι κάνω, κάνω τυράνο, ακόμη και αν δεν οδηγάω σωστά. Αντιμετωπίζω μία ό,τι να είναι κοινωνία στου δρόμου γενικά. Προσπαθεί να μπει σε σειρά, περιμένει α πούμε κάπου ή σε σειρά, μπαίνει ο μπροστά σου, δεν του λέει κανεί τίποτα. Ή και να του Πες πα και να σε πλακώσει το ξύλο. Προσπαθείς να είσαι κυριλέξιο στον δρόμο, να πει ότι θα πιω, θα κάνω θαράνο, θα είμαι ok για να περάσω καλά. Παίζει να τσακωθεί στο κλαμπ το ίδιο το οποίο θα είσαι, ή στο παράκι ή παίζει να πλακωθείς ξέρω εγώ, ανεφλόγου. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Σε... Συναντά και όλα αυτά τα οποία γίνονται τριγύρω σου κάθε μέρα. Ένα κράτο το οποίο δεν το πειράζει κανεί, δεν ενδιαφέρεται και κανεί πραγματικά για πράγματα. Μαθαίνει νέα τα οποία είναι ό,τι είναι, τρίχρονο στο ξύλο. Και γιατί να εγώ καλά, αφού κανένα δεν αντιδράει για όλα αυτά. Ε, καλά και όσοι αντιδράνετρο είναι από την αστυνομία Ακριβώς κατάλαβες Και κάτω να ήμουνα λοιπόν που πήγανε πάρα πολλά Τεντεκτιβάκια και το είδα στα story τους Και μπράβο σας που πήγατε Και τι έγινε, τι άλλαξε Φέρανε πάλι 25 μαντραχαλαίους που είναι από μέσα όλοι αυτοί Και σπάσανε τη διαδήλωση που αντί να μαζευτείτε όλοι μαζί, και δεν το λέω για να δείξω αυτή τη στιγμή με το δάχτυλο, αλλά αντί να μαζευτούμε όλοι μαζί και να του πιάσουμε αυτού του 25 που και καλά μπήκανε και σπάσαν την πορεία, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί εμεί διαδηλώνουμε ειρηνικά. Έλα εδώ. Πιάστομα, ποιο είσαι. Και όχι, δεν θα σε πιάσει αστυνομία. Δεν θα σε παραδώσω την αστυνομία. Θα μάθουμε τώρα ποιο είσαι. Όνομα, πού δουλεύει, τι κάνει. Καλά, εντάξει, τώρα το να παίρνει τον νόμο στα χέρια σου. Δεν είναι, όχι, όχι. Δεν θέλω να. Θέλω mm -hmm. μαζί με την αστυνομία τώρα, δημόσια κάπου να ανοίξουν live σε ένα κανάλι. Και να πούνε. Τώρα θα αποδείξουν τα πάντα. Ποιο είσαι, όνομα, επώνυμο, τι κάνει, τι επαγγέλλεσαι για να δούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι 25 που μπήκανε. Είναι όντω δίθεν αναρχικοί και κολόπεδα. Γιατί ο κόσμο το έχει του μπάνω και με σκρυφό καμάρι. Αλλά μπήκανε, μια χαρά ο κόσμο του κατάλαβε και έφυγε για του λέει Δεν θέλω να φάω δακρυγόνο, δεν φταίω και σε τίποτα. Επομένω αυτά φάγανε και μέσα στο μετρό του κρίσανε και δεχτήκανε δακρυγόνο. Προφανή στο μετρό ρίξαν. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. ό,τι τι και να κάνουμε σε αυτή τη χώρα είναι. Τίπο, από την υπόθεση που έφερε από το 2003 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει τίποτα στου. Δρόμους. Όχι. Υπάρχει ασφάλεια για να μεταφέρουμε τα παιδιά μα τα πάμε σε μια όχι. εκδρομή. Όχι, δυστυχώ. Δεν υπάρχει. Και ούτε πρόκειται να υπάρξει, εγώ πιστεύω. Αυτό κατάλαβα. Έχουμε, πολύ... έχουμε μνήμη η οποία είναι πολύ έτσι. Τυχαία προσπέλαση. Όπω λέει θα... και ένα αγαπημένο podcast. Πω έτσι εγώ. Θα πω ότι έχουμε πολύ σύντομη μνήμη απλά αυτό. Τέλο πάντων. να σα αφήσουμε τώρα αυτό και να πάμε λίγο στο θύμα. Εμεί θύμα. Στα θύματα. Ναι, εντάξει. Στα θύματα θα σου πω τώρα για την υπόθεση του 2024 Για την εμβόλυμη υπόθεση που έφερα που Για την 37χρονη νοσηλεύτρια η οποία σκότωσε στο ξύλο το παιδί της Πριν από ένα χρόνο σχεδόν ακριβώς Ακριβώ πριν ένα χρόνο. Ε, ότι ήταν ένα από τα θύματα, σε εισαγωγικά θύματα. Γιατί όπω μάθαμε, οι γονεί δεν την είχαν αφήσει ποτέ να πάει σε αυτή την εκδρομή. Που πάλι καλά που δεν πήγε, γιατί σώθηκε μάλλον η κοπέλα. Αλλά το τι τραύμα τη άφησε, το τι ψυχολογικό πατατράκ μπορεί να έπαθε, που δεν μπόρεσε να φτιάξει τη ζωή τη μετά από αυτό, που δεν ήταν καν μέσα. Σε αντίθεση π.χ. με τον άλλον, τον τελευταίο, τον Μακάριο, που πάντα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος τέλος πάντων, που κατάφερε ναι. και παίζει. Κοίταξε να δει ούτω ή από ό,τι μου είπε, οκ. Okay, πολύ βάρβαρη. Ηπόθεση. Mm. Δεν γνωρίζω πολλά για την ιστορία τη. Θέλω δεν... να πω, δεν και το είχα δεν πολύ ακούσει. Είναι και πάρα πολλά να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτό... δεν, δεν έχει εκδικαστεί αρχικά ακόμα να το πούμε αυτό γι' αυτό δεν, δεν φέραμε παραπάνω λεπτομέρειε ρε παιδί μου. Φέραμε ακριβώ ότι υπάρχουν στα site. Που στα site λένε ότι η κοπέλα από τότε που έγινε το δυστυχημα ε, έπαθε με το τραυματικό σοκ. Yeah, PTSD. Ναι. Ότι γενικά οι σχέσει τη από ό,τι καταλάβαμε ήταν λίγο έτσι ιδιάζουν. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν τη φτάνει όλο αυτό το οποίο μπορεί να τράβηξε τότε και στα 16 της Που είναι μια πολύ κρίσιμη ηλικία για όλους μας Έπρεπε αυτό το κορίτσι, μεγαλώνοντα, να περάσει και από δύο σχέσει, οι οποίε είχε και έτσι μια βάρβαρη αντιμετώπιση. Να το πει κανεί. Ναι, μιλήσανε για ενδοοικογενειακή βία. Όχι τόσο βέβαια για τον τελευταίο σύντροφο που ήταν και ο πατέρα του παιδιού. Χωρί βέβαια να ξέρουμε και να βάζουμε το χέρι μα στη φωτιά, εννοείται. Το απόσπασμα το οποίο ακούσατε ήταν η δικιά του. Η συνέντευξη που έδωσε στον παπαδάκι, νομίζω. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Στον παπαδάκι λέγοντα ότι εγώ. Προσπαθούσα ότι εκείνη είχε ξεσπάσματα, με χτύπαγε. Γενικά και οι γονεί τη τη γοντάρανε. Εντάξει, εμένα αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν το παραλήρημα το οποίο βάρεσε η κοπελιά. Ε, προφανώς, όταν το σκότωσε τώρα. που έλεγε ότι άμα του δώσει αίμα θα ζωντανέψει, ότι είναι βρικόλακα. θέλω να πω ότι μιλάμε για φουλ παραλήρηματική συμπεριφορά. Και εντάξει, ναι, μπράβο που στον Ισαγγελέα ο οποίο ζήτησε από μόνο του ψυχιατρική εξέταση γιατί την έβλεπε Μάλλον ότι δεν. Ναι ρε παιδάκι, μα απλά θέλω να πω ότι μια... Τέτοια κοπέλα που μπορεί να τράβηξε ό,τι τράβηξε. Σου λέω, σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, στα 16. Ναι, OK, μπορεί να μην το έζησε καν από κοντά, αλλά παρόλα αυτά το τραύμα είναι τραύμα. Αλλά ναι, είδε φίλου σου να πεθαίνουν. Βασικά δεν είδε, δεν είχε. Δηλαδή, μια μέρα πήγανε εκδρομή, μια μέρα δεν είχε φίλου. Αυτή η κοπέλα, όλο αυτό ενώ θα μπορούσε, α πούμε. Λέμε τώρα, θεωρητικά πάντα μιλώντα. Θα μπορούσε να το ξεπεράσει με οποιαδήποτε βοήθεια. Παρ' όλα αυτά είχε από τη ζωή τη. Ήταν μουτζωμένη. Έπρεπε να περάσει και μέσα από κακοποίηση. Τώρα δεν ξέρουμε τι κακοποίηση. Εντάξει, αλλά... μιλάνε για ενδοκογενειακή βία Αυτό λέω, δεν ξέρουμε τι είδου, Αλλά οκ, okay. φανταζόμαστε όλοι τα χειρότερα ε, Τι περιμένεις από έναν άνθρωπο Δηλαδή από ένα σημείο και μετά εγώ προσωπικά Δεν μπορώ να την κακιώσω Καλά όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες δεν Γιατί μπορώ, ρε, παιδά, όχι, δε... όχι, όχι, όχι, όχι Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες, Τελείω. Τι Όχι με την έννοια ότι είναι... δεν τη δίνω δίκιο. Δεν τις, σε καμία περίπτωση, αλλά το έχω ξαναπεί και για άλλε υποθέσει. Δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο από αυτήν. Και που κατάφερε και έκανε τρία παιδιά, μπράβο τη, και που κατάφερε, δεν ξέρω με ποιον και ποιου και τι και πώ, αλλά είχε τρία παιδιά, το, στο τρίτο φλίπαρε. Πώ να σου πω, ρε μου, είναι για μένα είναι μπράβο τη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Μέχρι εκεί που έφτασε, μέχρι εκεί που τα κατάφερε. Το ότι φλίπαρε ήταν σχεδόν επόμενο. Πώ να σου πω. Για μένα ήταν 100, 100% σίγουρο. Όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο λε, δεν τη δίνω κανένα. Ένα απολύτω μπράβο. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν οι γονεί ή ακόμα και η ίδια όπω είχε νοσηλευτεί πριν από μερικά χρόνια σε μια ψυχιατρική κλινική να συνέχιζε να παίρνει την αγωγή τη γιατί σε πολλά site γράφανε ότι είχε διακόψει μόνη τη την αγωγή mm -hmm. τη. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήξερε και ήξεραν ότι πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη έπρεπε να είναι δίπλα τη και να τη βοηθάνε όλοι. Μπορούσαν, δεν μπορούσαν. Και σε καμία περίπτωση, άμα το πάμε έτσι, θεωρώ ότι ήταν τελείω λάθο που έκανε τόσα παιδιά. Τελείω λάθο. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω μπράβο δηλαδή που έφτασε εκεί που έφτασε. Έχοντας κάνει δύο παιδιά, τρία παιδιά Βλέποντας αυτά τα παιδιά τη μάνα τους να μπαίνουν βγαίνει στα ιδρύματα Όχι, είναι, είναι απαγορευτικό για μένα Ναι, απλά επειδή είπε ότι ο τελευταίος, ο σύζυγος ήταν μαζί 6 μήνες mm. Λογικά δεν ήτανε δικά του και τα τρία τα παιδιά Ήτανε μαζί... Ένα χρόνο και χωρίσανε σε γάμο που είχαν κάνει στου 6 μήνε. Ναι, απλά θέλω να πω δεν ήταν δικά του και τα τρία τα παιδιά. Όχι, δεν ήταν δικά του. Το τελευταίο Μπράβο. ήταν δικό του. Ωραία. Οπότε γι' αυτό σου λέω: Το ότι κατάφερε αυτή η γυναίκα μέσα από όλο το, τη βία και όλο αυτό που έχει ζήσει μέσα στο μυαλό τη κτλ. Λοιπόν, να κάνει τρία παιδιά. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, αν θέ να βάλουμε στην κουβέντα τώρα, αν έπρεπε να κάνει αυτά τα παιδιά ή όχι, προφανώ και δεν έπρεπε να τα κάνει. Δεν ήταν ένα άνθρωπο ο ήταν σε θέση να φέρει μια νέα ζωή σε αυτό τον πλανήτη και να τον μεγαλώσει σωστά. Πόσο Μάλλον τρει. Ναι. Τώρα δεν είμαι όμω αυτό ο οποίο θα πει ποιο θα γεννάει και ποιο όχι. Καλά, εντάξει. Την άποψή μα λέμε. Οπότε και... γι' αυτό σου λέω από τη στιγμή που το έκανε, μπράβο τη που κατάφερε και όλο αυτό συνέβη. Τώρα από εκεί και πέρα σου λέω εγώ. Είχα πολύ μικρέ προσδοκίε ούτω ή άλλω. Να δούμε. Τώρα σε, σε λίγο καιρό λογικά θα, θα βγουν στο φω λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Εδώ θα είμαστε να σα κάνουμε ένα mini update. Και για να μην παρεξηγηθώ, εννοείται πω δεν λέω καλά. Που έκοψε τα χάπια. Προφανώ και λάθο. Αλλά τώρα την να πω κι εγώ. Μεταξύ του ξέρουν το story. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έκλεισα πολύ ωραία την υπόθεση, λέγοντα ότι δεν ξέρει τι ψυχολογικά τραύματα μπορεί να σου αφήσει ένα τέτοιο γεγονό, το οποίο μπορεί να έχει βιώσει. Όπω είδαμε, το πρώτο παιδί το οποίο διασώθηκε αποφάσισε να αυτοκτονήσει στα 35 του, γιατί δεν άντυχε να ζει με αυτό το βάρος Το οποίο είναι, νομίζω, ίσω και το μόνο το οποίο είναι σαν τραγικό παράδειγμα, ρε παιδά. Με το ότι ακόμη και αν μπορούσε να επιζήσει κανεί από τα τέμπη τώρα εδώ, που να ήταν μεστέ, δεν ξέρουμε πώ θα ήταν. Mm. Το ότι επέζησε δεν σημαίνει ότι πάλι καλά επέζησε. Όχι, πάλι καλά επέζησε. Όχι, δεν. Yeah. Ξέρεις τι, μπορεί και ο ίδιο από μόνο του ή η ίδια από μόνο του να ευχότανε να μείνει. Nobody knows. Σύμφωνα επίση με τα τελευταία ηχητικά, γιατί και αυτό δεν το είπαμε, να το πούμε και αυτό έτσι, για να, αφήσουμε, να αφήνουμε update γενικά για την υπόθεση να μην σβήνει. Σύμφωνα και με τα τελευταία λοιπόν ηχητικά που ακούστηκαν τέτοιο μάλλον 99. 37-39 νομίζω άτομα που επέζησαν τη σύγκρουση Σκάηκαν ζωντανά Οπότε ναι, έχουμε και αυτό το... Mm. Mm. Τέλος πάντων, ναι Αυτό ήταν το επεισόδιο, ήταν αρκετά θλιβερό Ο... Ήταν επαιτειακό θα έλεγε κανείς Ναι, οκ, okay. τουλάχιστον το ένα παλικάρι κατάφερε να... Να βρει ξέρω, κάτι άλλο. Βρήκε τη γαλίνη. Αυτό δεν ξέρω. Μα, μακάρι να είναι αυτό ο άνθρωπο κομπλέ και να μπορεί να συνεχίζει τη ζωή του. Τώρα ο καθένα, όπου μπορεί να βρει, εννοείται ότι τέτοια δεν κρίνουμε. Ε, ούτε αρνητικά εννοώ, ούτε θετικά το πώ κατάφερε να το ξεπεράσει. Παρ' όλα αυτά, μακάρι να το έχει ξεπεράσει και να είναι κομπλέ. Η βαθιά πίστη βοηθάει σε κάτι τέτοια. Σίγουρα. Ε, γενικά η πίστη. Ναι, εντάξει, ε, Γενικά. Όπου και να το γυρίσεις Βοηθάει το να σε κάπου και να... Ναι, ναι Παρόλα αυτά Πού δεν βοηθάει η πίστη Όταν γυρνάς και λες και είσαι και διάσιμο κιόλα. Έτσι, μια και το τώρα και μου ήρθε Όταν πιστεύει, πολύ ακράδαντα και είσαι και διάσειμο το ποιό και λοιπά. Γι' να σκελέει ότι εντάξει, καλύτερα από το να γίνονται ανώσει, καλύτερα να τα γεννήσει και να τα πετάξει σε ένα ορφόνοτροφείο. Γιατί έχουμε και τέτοιε απόψει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Sorry, sorry, πραγματικά συγγνώμη δεν ήθελα, παρακαλώ, αλλά που θα μου ήρθε φλασιά τώρα. Ναι, καλε, γιατί ο κύριο αναδότη είναι πολύ γνωστό για όλο του. Όχι, πέρα από τον αναδότη. Και τον για τότε. το σερβετάλι. Ναι, Μπράβο, είναι ναι. συνδυασμό. Αλλά όλα τα. Όλη... όλο το σουσού ξεκίνησε από τον Αναβιώτη. που πώ ξαφνικά αυτό από εκεί που ήταν απλά ένα μοντέλο σλά ηθοποιό κατάφερε να έχει πάει στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή και να βγαίνουν από το στόμα του πράγματα τα οποία δεν αφοράν καν τον ίδιο. Γιατί αν είχε μήτρα και ήξερε πω είναι. να πάει και να το κάνει ρε. Ναι, αυτό μπορεί να μην ήθελε. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει ένα άντρα εκ μέρου όλου του γυναικείου πληθυσμού για το τι θα κάνουμε στο σώμα μα. Εκ μέρου δεν είναι. Ναι, αλλά μιλάει για το τι θα κάνουν αυτέ οι εταιρείε. Υποτίθεται, το εκ μέρου είναι σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά είναι γιατί το τι θα κάνετε. Δεν ξέρω, δεν είμαι με το μέρο σα, αλλά τι θα κάνετε περνάει από μένα. Ωραία. Αν θα έχω πάει και μήτρα. θα βάλει μήτρα, Μα, να έρθει και πρόκειται. να μου μιλήσει. Δεν πρόκειται, γιατί άμα βάλει και γεννήσει και είναι άντρα, θα πάρει το 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν πρόκειται. Σκατά στην ψυχή του. Και αυτονού και του σερβετάλοι και ολονών όσοι νομίζουν ότι επειδή έχουν ένα τσουτσούνι μέσα στο παντελόνι του μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχει τα διάλογα. Μποροσυγίστηκα. Αυτό καταλαβαίνει ένα πολύ ευχάριστο Επισόδου είναι τα ξεβάκια. Κάτι, αν έχετε νεύρα, ευκαιρία να τα βγάλετε. <laughs> Ναι, α μπράβο. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο δεν θέλω να αφήσετε κανένα αυτοκόλλητο. Θέλω να αφήσετε από κάτω χολή. Α, ναι, οκ. Okay. Καθαρή. Ναι, γράφτε ό,τι πραγματικά σα εκνευρίζει, δεν ξέρω. Για αυτή τη χώρα, για αυτό το σύστημα, για αυτού του ανθρώπου, για την κοινωνία. Δεν ξέρω. Βγάλτε ό,τι έχετε αποθυμένο, ρε παιδάκι μου. Δεν θα σα παρεξηγήσει κανεί. Γράφτε, γράφτε. Θέλω, θέλω τεράστια κείμενα. Αν δεν σα αφήνει το Spotify να γράψετε τεράστια κείμενα, ελάτε YouTube που αφήνει κατεβατά ολόκληρο. Πρόκληρα. Γράφτε τα πάντα, ό,τι, ό,τι να είναι Μια ωραία ατμόσφαιρα Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο <laughs> <laughs> Ελάτε στην παρέα των Crime Groupers στο Discord Γιατί κάνουμε όντως ωραία παρεούλα Ελάτε να μεγαλώσουμε κι άλλο Γιατί ετοιμάζουμε όντως πολλά πραγματάκια Ήδη είναι κάτι στα σκαριά Στο οποίο οι περισσότεροι δεν έχετε λάβει μέρος Το οποίο είναι κρίμα Γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε Και ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να λάβετε μέρος σε αυτό Θα βγει στο μέλλον Αλλά αν θέλετε να αναβάνετε μέρος στα επόμενα Καλό είναι να αρχείτε Mm -hmm. Να έρθετε Να έρθετε, να έρθετε, να έρχεστε Γενικά <laughs> Σας προσκαλούμε Το ρήμα έρχομαι σε όλες τις εκφάνσεις Είμαστε εδώ ανοιχτή για σας Ανοίγεις Discord, πας πάνω στην αναζήτηση Καινούριου τέτοιου σερβερ Τέλος πάντων Crime Groupers Official Crew Έτσι, γιατί Αλλιώς official. Ναι, Αλλιώς αν δεν μπορείς να το βρεις Και ζορίζεσαι και δεν θες και βαριέσαι Όλα τα βάζω μέσα Έρχεσαι Instagram, στέλνεις ένα μηνυματάκι Θέλω κι εγώ Απλά, δύο λεξούλες. Σου πρόσκληση. Και yeah. Απλά τα πράγματα. Δεν ψάχνω θαύματα. Ελλάδα Αγάπη, θέλω, θέλω μόνο. Θέλω μόνο. <laughs> <laughs> τα έχει πει και τουλάχιστον. Ε, Ό,τι Μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαι ο Γιώργος Είμαι η Μαρία. Και μαζί είμαστε οι Κρά Γιατί? <laughs> Ήθελα να σα αφήσω λίγο. Α, <laughs> και μαζί είμαστε οι Crime Groupers. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Φιλιά πολλά και γεια σας Με οξυγόνο. Bye.